101.5 FM στέρεο Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του Τι άλλα ελληνικά ρε γάμα, το να χρησιμοποιήσουν <συσχύ> Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε πούσιμο Να, να σας βγάλουν στο δρόμο να πάτε το πάτε του καροτσάκι Με το θερσόιμπλε και να το μετάξετε στην Ψιτάλια Στα παπάρια του, τι έγινε στην Ελλάδα ε, Είναι νόμος αυτού του κράτους Αναγιαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν να βρει στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες χώρες. Γέλα πάει. Γέλα σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιθανή Ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει. Ρε Αλέξη θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή θα με τρελαθώ, είσαι φίλος. Η σύνδενη μας είπες ότι ήσουνα... είσαι δαυμαστής του σχεδίου Μάρσα. Διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σας λέει τίποτε αυτό. Δεν μπορεί να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβο του. Είσαι σκλάβο του. Είσαι σκλάβο του. Είσαι σκλάβο του. Στον τοίχο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 Κυρίες μου και κύριοι καλή σα ημέρα Από το ραδιοάρτα. Θα λέγαμε στους 101,5 Αλλά οι 101,5 Έχουν συγγύσει Γι' αυτό εκπέμπουμε Μόνο μέσω ιερού Ιντερνεδίου προς το παρόν no more, no more, no more, no more. Κυρίες μου και κύριοι Θα τα τσαμπουνίξουμε και σήμερα Στον τοίχο Μόνο μέσω ιερού Ιντερνεδίου και είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Εσείς που είσαστε συντονισμένοι Μπορείτε στο 2681 4060 να κάνετε ένα τηλέφωνο Και εφόσον είσαστε μέσω ιερού Ιντερνεδίου Εάν δεν γίνεται να πάρετε ένα τηλέφωνο Μπορείτε να στείλετε ένα mail Βεβαίω, στείλτε ένα mail oh, Λαζάρου Γιάννη, όπω τα ακούτε, με γουάι Το γου, Λοιπόν, για να το βρείτε πιο εύκολα το mail Να μας πείτε τη γνώμη σα, oh. Θα ανοίξετε το site της εκπομπής Το μπλουγκάκι της εκπομπής Στον τοίχο, άμα βαρέσετε στο Google oh. Θα σας βγει εκεί στον τοίχο με το Γιάννη Λαζάρου oh. Και κάτω αριστερά oh. είναι το mail θα το δείτε φάτσα παρτίδα Λαζάρου Γιάννης με γουάι είπαμε το γου ε, gmail πώς το λένε παππάκι.com ε, Όλα μαζί τα παππί μπερδεύτηκαν εσείς λοιπόν μπορείτε να το βρείτε στο site της εκπομπής στον τοίχο <ΣΣΣ Λιμών> βαράτε στο google <ΣΣ Λιμών> στον ιερό google <ΣΣ Λιμών> και έτσι μπορείτε να μας στείλετε τη γνώμη σας να μας πείτε τα δικά σας Όσοι βέβαια θέλετε Είπαμε 2681 4060 Ορίστε παρακαλώ Καλή σου μέρα Τώρα μόλις θα έπρεπε να πω Τις καλημέρες να πω πρώτα Στείλτε τα μέλια τα Καλημέρα κοστά να είσαι καλά Παλικάρι να είσαι καλά 1. Να καλά Κώστα, καλημέρα στο ραδιό ITOS στην Κοζάνη Καλημέρα Κοζάνη που είσαι συντονισμένη μέσω Ιντερνεδίου Και από το ραδιό ITOS uh. Ο ράδιο ITOS βγαίνει στον αέρα Άρα στην Κοζάνη μας ακούτε από τον αέρα yes. oh, oh. Καλημέρα στον RTFM, yeah. στην Κύπρο yeah. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι yeah. Αλλά και σε αυτούς που ακούνε από τα λαπτόπ με την ελπίδα ότι θα ξεμπλουκάρουν και οι 101,5 στην περιοχή μας <Ρι> θα ξεκινήσουμε να ρίξουμε μια ματιά στην ηλαροτραγουδία <Ρι> φτάνοντας κάποια στιγμή και στις σοβαρές ειδήσει που πονάνε και τις οποίες φυσικά κανείς δεν λαμβάνει υπόψη του <Ρι> Κυρία μου και κυριέ μου όπως διαπιστώσεις εκτός του ότι αρχίζει το Μουντιάλ και κάποια από τις, ε, τη λεπερζώνες είναι με φουσκωμένη κυλίτσα και θα γίνει μανούλα ο φίλος μας ο Στουρνάρας ο δικητής πλέον ο αρχηγός, ο πρόεδρας ο έτσι κι αλλιώ και και πασαλημανιώτικας της τράπεζας να πούμε της Ελλάδας πήγε για προσκύνημα γιατί πριν αναλάβεις πρέπει να πας για προσκύνημα ε, στα αφεντικά πήγε λοιπόν στο Σόιμπλε συναντήθηκε με το Σόιμπλε <ΣΣΣ> το αφεντικό φυσικά ήταν χαρούμενο που ο υπάλληλο. Ανέλαβε καινούριο πόστο yeah. και προσέξτε τι δήλωσε ακριβώς μετά τη συνάντηση με το Σόιμπλε ο αγαπημένος μας Σούσις, yeah. Στουρναροσούς ο Γιάννης. Yeah. πολύ το Σούσιο. Yeah. Δήλωσε λοιπόν ο αγαπημένος πατριώτης ότι ελήφθησαν θετικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Yeah. Προσέξτε τις προηγούμενες μέρες που θα προσφέρουν στήριξη και σε τράπεζες και επιχειρήσει. Yeah. Στο δεύτερο σκέλος γελάμε... Yeah. Το δεύτερο σκέλος γελάμε. Με όσο κουράγιο μας έχει απομείνει. <μήν> και φυσικά πρέπει να ρίχνουμε μια ματιά στις, ε, στην ηλαροτραγωδία, υλα... όπως είπαμε, διότι μέσω αυτής βλέπουμε και την πραγματικότητα, βλέπουμε τα καινούρια σφαξίματα και όλα τα άλλα. Πάντως, ε, κυρία μου και κυριέ μου, εκείνο το οποίο μάθαμε με αυτές τις αλλαγέ οι οποίες γίνανε, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι λιώνουν στη δουλειά. Λιώνουν στη δουλειά, εκτός του ότι μάθαμε ότι το αγαπημένο φαΐ του, του Στουρνάρα μας Ο Στουρνάρας τώρα, ο Στουρνάρας τώρα από το, απ το Άνω Μπιστούν λοιπόν του αρέσει το Σούσι, ναι, ε, δεν μπορεί χωρίς Σούσι ο άνθρωπος, λοιπόν τι να κάνουμε, βλέπεις εκπαιδιώθεν Τοντάιζει η Νταντά, η Νταντά Σούσι Σούσι ναι, τον Τάιζει Το βάζε στο τσαρούχι το Σούσι και τον Τάιζε Λοιπόν μάθαμε όμως ότι ο έτερος, το έτερο μεγάλο μυαλό της Ελλάδας Δες δηλαδή τι μαθαίνεις με αυτές τις αλλαγές, Ο αγαπητός μας Προβόπουλος ήταν πολύ κουρασμένος λέει Για χρόνια πάρα πολλά Είχε αγωνίες, δεν κοιμότανε Τον τελευταίο καιρό μάλιστα κοιμότανε με ευρώ λέει έπεφτε για ύπνο με ευρώ και δεν ήξερε αν θα ξυπνήσει με δραχμή Δηλαδή μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωπες δηλαδή είναι, δεν είναι απλά τα αγάλματα του μέλλοντο, κυρία μου και κυρία μου, διότι ένα άλλο γάλμα, άντε το πολύ, πολύ μετά από χρόνια να το κουτσουλάει, ένα περιστέρι να γεμίσει κουτσουλιές όπω η Ελλάδα κάτω εκεί στην Αθήνα, να πούμε, το άγαλμα τη ελευθερία και άλλων γνωστών ηρώων ε, οι οποίοι κολυμπάνε στη λίθη. Κάτι να γίνει, Το θέμα εδώ, ε, αυτούς, δεν πρέπει να του κάνουμε αγάλματα πρέπει να του κάνουμε αγίου. Ο Άγιο μένει σίγουρα. Αυτοί είναι Άγιοι, αυτοί δώσανε τα ρέστα του. Δώσανε τα ρέστα τους μεγάλε Προβόπουλοι, Στουρνάριδες Ούλα αυτά τα παιδιά, Ζανιάδες Θεοχάριδες, τώρα περιμένουμε Με αγωνία να δούμε σε ποια θέση Θα διορίσουνε τον Θεοχάρι, Γιατί μην ξεχνά ότι Τους στιγνούς εκτελεστές οι οποίοι δεν α, ρέει αίμα Στις φλέβες τους Πάντα το σύστημα τους χρησιμοποιεί Είναι χρήσιμοι Είναι απαραίτητοι για τους κατακτητές η στιγνοί εκτελεστές τύπου Στουρνάρα, Θεοχάρη, Προβόπουλου, Ζανιά, Χαρδούπαλου Πως τον λένε και άλλων Παπαδήμου και άλλων τέτοιων αθειρμάτων Και φυσικά πάντα αναρωτιέσαι και πάντα λες, πάντα όχι αναρωτιέσαι Διαπιστώνεις τι σημαντικό ρόλο παίζει η παιδική ζωή ενός ανθρώπου στα μεγάλα του χρόνια ναι γιατί ας πούμε μπορείς να φανταστείς εσύ παιδί τον Παπαδήμο να παίζει Σε καμιά αλάνα ή το Στουρνάρα ε, Να χτυπάει τα γόνατά του ή τον εδώ το Χαρδαλούπα πως τον λένε ε, Ή το Ζανιά και κάτι άλλα τέτοια Βε, Φυσικά μπορούμε να τους φανταστούμε Κρυμμένους πίσω από μια μάντρα γιατί είναι και λίγο μεγαλούτσικοι Υπήρχαν ακόμα οι μάντρε τότε Να δούνε πώ θα κρουφιανέψουν τι έκαναν οι άλλοι παίζοντα. Κλέφτες και αστυνόμους Ή παίζοντας Τα μήλα Τα μήλα όχι τα μίλο, ρε Τα μήλα Ή παίζοντας Τέλος πάντων Αθηναίοι Σπαρτιάτες Πόλεμο φαντάζεσαι τώρα τους στορνάρα Να παίζει πόλεμο Και να φωνάζει Μαμά Είναι τη Μοτοζούζι Ή τη Μαμά Να φωνάζει Γιαννάγκη Έλα, επειδή μου να βα το σούστι, σου είναι έτοιμο. Άρε, ποτά, άρε, ε, Ελλάδα. Τίποτα δεν είδαμε ακόμη, σου λέω. Τίποτα δεν έχουμε δει ακόμη. Και τίποτα δεν έχουμε μάθει. Με κουράγιο θα τα παρακολουθούμε όλα και θα προσπαθούμε να σα τα μεταφέρουμε, κυρίε μου και κύριοι, διότι τώρα έχουμε άλλον τάλκα. Άλλον τάλκα. Ο Αλέξη τώρα καίγεται πιο πολύ για το διορισμό του τουρνάρα. Στην τράπεζα της Ελλάδας Παρά για το διορισμό του αδερφοποιτού του Χαρδούπαλου Στο Υπουργείο Οικονομικών <Τι> Δηλαδή είναι να γελάς Πραγματικά, σου έχει μείνει κουράγιο Γέλα, αυτή είναι η αντιπολίτευση που διαθέτεις Έτερον ουδέν <Τι> Αυτά είναι τα γέλια Το σίγουρο είναι ένα πάντως Το σίγουρο είναι ένα Μέτρα θα μας τα ξαναπάρει τα μέτρα Το Eurogroup Το Σεπτέμβριο Μπορείστε παρακαλώ Καλώς στην κοπέλα του Ξαλονίκη Τι έγινε Μουσική Ναι Ναι Ξητήσαμε από ποιον Μουσική Από τον Πόδα Ναι ναι ναι Ναι και πουττίνγκα, και πουττίνγκα, και πουττίνγκα. Να σε καλά, Θεοδοσία. Ναι. Ο, ο, ποιος, ο βρασιβός. Βρασιβός στην τούμπα. Στην τούμπα. Γεια σου, τούμπα με τι τουλούμπες σου. Γεια σου, τούμπα. Να σε καλά, Θεοδοσία. Ναι, προσπαθούμε. Να σε καλά. Καλή σου μέρα, Θεοδοσία. Γεια σου ρε Θεοδοσία μας ανέβασες λίγο τα ζάχαρα Λέει λοιπόν η φίλη μας η Θεοδοσία Να χαιρετήσουμε επευκαιρία και την αγαπημένη Θεσσαλονίκη Όλους τους φίλους εκεί Παοκτζίδες Αριανούς Ιρακλιδής Και φυσικά Απόλλωνας Καλαμαριάς Διότι ήμεθα Και το δηλώνουμε και πείτε μας όπως θέλετε, ό,τι θέλετε Ο Παδί του Απόλλωνα Μη σας βάλω τον είχα τον ύμνο εδώ, τον έπαιζα παλιά Απόλλων Καλαμαριάς Τέλος πάντων η φίλη μας στη δεδοσία Μας ανέβασε λίγο τα ζάχαρα Από τη Σαλονίκη Και μας λέει ε, προφητερόλ και τέτοια Από τον Πόδα στην Κατερίνη Αλλά του Λούμπα από τον Βαδιβόσι Καλά τον είπα, δεν έχει σημασία Από το φοβερό μαγαζί Στη Ντούμπα Ρέπε του Λούμπα Στη Ντούμπα Να σε καλά Θεοδοσία Μας ανέβηκαν λίγο τα ζάχαρα Λοιπόν κάποια στιγμή ε, Κανείς δεν ξέρει Πως τα φέρνει αυτή η κατάσταση Θα εμφανιστούμε Να φάμε και τα προφετερόλ μας Στην Κατερίνη όπως παλιά Αλλά και τις του μα μας Στην ε, ε, Ντούμπα Και Δεν ξέρω σήχα ρωτήσει Βρε Θεοδοσία μου αν υπάρχει ακόμα το μινουί Αν υπάρχει το μινουί Σε παρακάλεσα να πα να ανάψεις Ένα κεράκι από παλιούς Μίστες της κατάστασης Από την εποχή που έψελνε θεϊκά Η λυλί, Η Αγία λυλί για μας Για να δούμε τώρα ποιο έλα φίλε Καλός το παλικάρι. Εδώ κάνω εκπομπή μέσω της ιερού ιντερνετίου διοδιοβαίρ. Ο Αύρ είναι κύριος. Ναι. Ναι. Να σε καλά, να σε καλά, να καλά Γιώργη. Υπομονή. Να σε καλά. Υπομονή. Γιώργο μου τώρα περνάνε η φάλεις εκεί για αυτό έχω πρόβλημα με τον αέρα Πάντως λοιπόν όπως σου έλεγα Θεοδοσία Είμαστε παλιοί μίστες στην εποχή που έψελνε η Αγία Λιλή όπως σου είπα Λοιπόν ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Λευκάδα δεν έχει ρώνη Ιντερνέδιο Δεν πειράζει ο Γιώργης, Γιώργη, δεν πειράζει Το σίγουρο λοιπόν όπως λέγαμε φίλοι μου είναι ότι ο Νταζελμπλουμπλουμες είναι σίγουρο. Το ραντεβού με το Χάρο και το τον δεν είναι σίγουρο. Τα άλλα όλα είναι αρλούμπε. Μα είπε ότι μετά το καλοκαίρι να δείτε τα μουντιάλια σα, να κάνετε τα, τα μπάνια του λαγού, θα έχουμε τα νέα μέτρα. Θα σα πάρουμε τα νέα μέτρα. Εμεί βέβαια δεν έχουμε να πληρώσουμε το φέρετρο, αλλά πάρτε μα ό,τι μέτρα θέλετε. Πάντω, κυρία μου και κυρία μου, εκείνο που έχει σημασία και στο έχουμε τονίσει επανειλημμένο. Είναι ότι στην Ελλάδα διαθέτει έναν καινούριο Μεγαλέξανδρο Διαθέτει έναν πολέμαρχο Είναι αυτός yeah. Ο οποίος κήρυξε πρώτος τον πόλεμο στη Συρία Πριν καν το σκεφτεί ο Ομπάμα yeah. Είναι αυτός Ο οποίος έτρεξε να επικυρώσει πρώτος Τα μέτρα εναντίον της Ρωσίας Με την υπόθεση της Ουκρανίας Είναι ο ένας και μοναδικός Ο μπεμπέ γενί Ο επιλεγόμενος και βενιζέλο. Λοιπόν τώρα λοιπόν ξεκίνησε πόλεμο με το Ιράκ Με το που ξέσπασε λοιπόν ε, Νέα ιστορία στο Ιράκ Και οι αντάρτες κατέλαβαν το τουρκικό προξενείο Με ο Μύρους, Ο πολέμαρχος βγήκε πρώτος από όλους το ο, ο φίλος μας πως το λένε μωρέ Ο, ο Ετζεβίτ Όχι ωραία που τον θυμήθηκα τον Ετζεβίτ Ο, Τζαγκίπ, ο Ταγκίπ Ερντογάν δεν πρόλαβε να βγει Πετάχθηκε πριν Παααααααααααααααααααααααα και δήλωσε πως αυτές είναι ενέργειες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της ασφάλειας να αφεθούν ελεύθεροι όριμη, η όρυμοι ναι οι όμοιροι, μην τα πάρω στην κράνα, γυρίσω τον τροφαντό μου κόλλο προ τα και σας κλάσω με συγχωρείτε ρε, παιδιά αλλά κάπως έτσι τη φαντάζεσαι την ε, ε, οργή την επίθεση των Βενιζέλων όλων αυτών των αφράτων της ζωής οι οποίοι δεν έχουνε κοιτάξει ποτέ δίπλα τους. Δεν είναι οι παροπίδες, αυτοί γεννήθηκαν με παροπίδες φίλε μου. Όλων αυτών των αφράτων της ζωής που λες. Και δες τους έναν έναν. Αυτοί οι αφράτοι τη ζωής έχουν οδηγήσει όχι μόνο τώρα και σε άλλες ιστορικές περιόδους πάρα πολύ κόσμο στη δυστυχία, στο θάνατο και είναι αυτοί που επιβραβεύονται πάντα από αυτό που Λέγεται και σύστημα Διότι το σύστημα Τους χρειάζεται Διότι το σύστημα πρέπει Να ασκεί εξουσία Ωραίο το ταξιμάκι Άιτε ξεκίνα η τερμέδιο Ξεκίνα Άντε πουλάκι μου Παρακαλώ Σ' άρεσε <laughs> καλημέρα, καλημέρα Ναι αγαπητέ μου Ο κουφό και ο κλανιάρης πηγαίνει κοντά στα νταούλια Μα τι λέμε πρωί πρωί Μετά τε, τα ωραία ζάχαρα που μας ανέβασε η Θεοδοσία Με τις τουλούμπες Και τα προφιτερόλ Λοιπόν, που λες Ελληνάρα μου, μη στεναχωριέσαι όμως γιατί έρχονται Κινέζοι, Αζέρι, Κουβετιανοί, έρχονται για ραντεβού με τον έναν, τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον υπερπατριώτη Σαμαρά, διότι πρέπει να ε, υλοποιηθούν τα στρατηγικά σχέδια του εθνικού ξεπουλήματος έρχονται λοιπόν μέχρι και οι αζέροι έρχονται έρχονται να αγοράσουν λέμε τώρα καμιά μίζα να πάρουν αυτοί να τα παραδώσουν όλα και με βούλες και με χαρτιά μπορεί να έχετε ξεχάσει ότι εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω τσαμπουνάμε για τον επιφανιούχο και τα άλλα σας έχουμε παρουσιάσει τους νόμους σας τα έχουμε δώσει αναλυτικά όλα ότι καμία δικαιοδοσία δεν έχει σε ό,τι πουληθεί ή νοικιαστή για αυτά τα περίφημα 99 και 50 και 70 χρόνια καμία διαδικαιοδοσία δεν έχει το ελληνικό κράτος αλλά αγρόν αγοράζουν κυρία μου και κυρία μου καλά οι συμπολιτευόμενοι τόσο οι συμπολιτευόμενοι όσον και οι αντιπολιτευόμενοι συμπολιτευόμενοι διότι, διότι αν λέμε τώρα, αν παρελπίδα έχεις διαβάσει το χθεσινό άρθρο το δεν είναι μία από τα ίδια που είναι σηκωμένο στον τοίχο στο σαϊτάκι της εκπομπής εκεί με πολύ απλά λόγια σας λέμε ότι είναι όλοι οι ίδιοι οι ΜΕΝ μας λένε ότι με τον, ε, με τον ανασχηματισμό θα ξαναφάμε με χρυσά κουτάλια οι δε, οι δε, οι αντιπολιτευόμενοι δηλαδή συμπολιτευόμενοι λιδωρούν τον ανασχηματισμό λέγοντας ότι είναι μία από τα ίδια αναλύουμε λοιπόν ότι δεν είναι μία από τα ίδια δεν είναι αγαπητέ μου μία από τα ίδια είναι μία από τα χειρότερα και βάλε, δεν το βάζει ο νου σου διότι πάρα πολύ απλά το μία από τα ίδια που σου λέει ε, καθ, ο κάθε αντιπολιτευόμενος αναλυτής, κουλτουριάρη, δημοσιογράφος, οικονομολόγος ε, διανοούμενος και τα λιμάν και τα λιμάν είναι μαστούρα αυτή το μία από τα ίδια λοιπόν ο ανασχηματισμός καταρχάς είναι η εκκίνηση για να ε, τελειώσει την τετραετία η η, αυτή η εθνοσωτήριος κυβέρνηση και να κουμπώσει το θέμα για την επίσημη απικιοκρατία στην Ελλάδα διότι δεν πέρασαν πόσες μέρες πέρασαν από, και από τις τελευταίες εκλογές και είδες ότι τα μέτρα διαδέχονται το ένα το άλλο όχι απλώς διαδέχονται το ένα το άλλο με αποκορύφωμα δηλαδή τώρα ας πούμε εσύ που παίρνει σύνταξη ξέρω εγώ 400, 500, 600, 800 ευρώ πρέπει να... Τη μέρα που θα σου στην τράπεζα 360 λένε αυτοί εγώ λέω ότι θα είναι παρακάτω Τότε θα καταλάβεις ότι κάτι έγινε Τότε θα καταλάβεις ε, δεν πειράζει Θα ξανάνε πάλι στη σειρά οι υποψήφοι Με τα ευρωπαϊκά κόμματα πια Για να τους κάνεις κι αυτούς σωτήρες Λοιπόν Είναι απίθανο το σύστημα Αγαπημένοι φίλοι και αγαπημένες φίλες ε, Άλλαξε σκητάλι Ναζιστοφασιστική το Υπουργείο Υγείας Είδες εκεί βάζουμε τα παιδιά με κρύο αίμα πάντα Από τον ένα φασίστα περάσαμε στον άλλον Ναζιστοφασίστα Και βγαίνανε όλοι τώρα Και δίνανε συγχαρητήρια στον Άδωνη Ποιοι τώρα Ποιοι δίνανε συγχαρητήρια στον Άδωνη Πρόσεξε πρέπει να του βρούμε Έναν έναν αυτό. παρακαλώ Δεν το βλέπουνε, ρε φίλε. Δεν το βλέπουνε. Είναι, τι, τι να. Όταν η πολιτική. Τα έχουμε ξαναπεί για την πολιτική στην Ελλάδα τώρα. Η κάθε τσουτσουνίτσα τώρα γίνεται πολιτικό και βγαίνει, ανεβαίνει στα κάγκυλα και θέλει να κάνει αντίσταση. Πολιτικό σημαίνει να βλέπει μπροστά. Ποιο να το δει τώρα ότι τραπ, τραπεζικοποιείται το σύστημα. Με τι συναντήσει προχτέ τη Μέρκελ ο Τσίπρας δεν πήγε να δει κανέναν. Τον τράγκι το, το πήγε να δει. Τον τράγκι πήγε να δει. Λοιπόν. Με, με όλα αυτά τα πράγματα, με, τις, με, με τα δάνεια, λέει στι επιχειρήσει, με τα δάνεια στου αγρότε, στου αγρότε την τράπεζα Πυραιό, πώ τη λένε, η οποία πήρε την καλή αγροτική, δεν τα βλέπει, αγαπητέ, κανένα αυτά. Δεν τα βλέπουν, τι να κάνουμε. Δεν τα βλέπουμε. Και κάθονται τώρα και ακούν τον επαναστάτη, γιατί έχουν κόμμα οι άνθρωποι που του λέει είναι μία από τα ίδια. Δεν είναι, είπαμε, το είπαμε. Δεν είναι μία από τα ίδια. Τι να κάνουμε τώρα, τώρα αν ο διανοούμενος που θα μάζει εσύ. Σου γράφει ότι είναι μία από τα ίδια. Ε, τι να κάνω γορε Μεγάλε, θαμασέ τον. Θαμασέ τον, τον διανοούμενο και τον αναλυτή σου και τον οικονομολόγο σου και όλου αυτού οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι τον απέναντι. Ακριβώ το ίδιο παιχνίδι παίζουν. Διότι δεν μπορεί να κάνει αντίσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπω σου έλεγα και χθε, ω εθνικό διασκεδαστή τι είσαι, λοιπόν, να, να λε μισή ώρα για τη Χρυσή Αυγή και μετά να αναρωτιέσαι ποιο αναβάζει τα ποσοστά τη Χρυσή Αυγή καταλαβαίνεις τώρα δηλαδή σου σε φτύνουν στα μούτρα και, λες, και συνεχίζεις να λες ψυχαλίζει και έφτωσε ο εθνικός διαδικαστή διασκεδαστής εκτός των άλλων να μας πει ότι η βία δεν είναι λύση λες και γνωρίζει αυτός στην ιστορία παγκοσμίως λύσεις που δοθήκανε χωρίς βία όταν σκοτώναν λαούς για πέ μία διαδικαστή μία ρε και, είσαι και ε, διασκεδαστή Και είσαι και έξυπνο παιδί Και παλαμάκιζαν εκεί Στη Θεοδοσία Εκεί στη Θεσσαλονίκη από κάτω γινόταν μέσα στο θέατρο βούρτο παλαμάκι Πάρε και λίγο καράστο στο τέλος βασιλάκι Πάρε και λίγο σκυλάδικο από εδώ Πάρε και λίγο ξεφράκωτη από εκεί την κάναμε την Επανάσταση Πέρασε και αυτή η εβδομάδα Με Επανάσταση και Παλαμάκι Είδες λοιπόν ότι δεν συνάδουν η καθαρότητα απέναντι στην κατάσταση είναι μία. Εδώ πρόκειται για κατακτητές και υποτακτικούς. Άστα τα άλλα τώρα. Α, τα άλλα. Εδώ πρέπει να συντονιστείς πώς θα τους αντιμετωπίσεις. Φεύγουν αυτοί με ειρηνικό τρόπο. Φε, με ειρηνικό τρόπο φεύγουν αυτοί. Πλάκα μου κάνεις. Σε ποια περίοδο φύγαν οι κατακτητές. Με ειρηνικό τρόπο από ο, ο, οποιοδήποτε... Ε, Κράτο χώρα, απικία, ό,τι έχουν κατακτήσει Δείξτε μας ένα ρε παιδιά Γιατί και εμείς να πούμε ζέστες είναι σφίξανε Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε Αυτά με τον εθνικό διασκεδαστή Οπότε λοιπόν Δίναν συγχαρητήρια πολλές στον άδων. Δίναν συγχαρητήρια στον άδων. Εντάξει, τι να κάνουμε Δύνα Δίναν συγχαρητήρια γιατί έχει πεθάνει πολλοί κόσμος από το γενόσημα του δίναν συγχαρητήρια για τις 10 περιπτώσεις που λέγαμε πριν 5 μήνες περίπου α, ε, α, ανθρώπων του οποίους πέταξαν έξω από τα χειρουργεία. Για τον καρδιοπαθή που τον πήγαν, τον βάλαν στο τραπέζι και όταν ήταν να του κάνουν την εγχείρηση τον πέταξαν έξω. Για τους καρκινοπαθείς οι οποίοι δεν έχουν φάρμακα και πεθαίνουν ένας-ένας αλλά και αυτοί σε αυτούς τους άλλους δίνουν γενώσιμα και υποφέρουν. Δίνουν, ρε παιδί μου, για το ότι με πήρε εδώ ο συνταξιούχος πριν Λίγο καιρό και μου είπε ότι η συμμετοχή μου από 15 ευρώ έφτασε στα 70 hey! Λοιπόν για όλα αυτά δίνε συγχαρητήρια στο ελληνοφανές καρτούν hey! Κάποιοι hey, Ε λοιπόν αγαπητέ εθνικέ διασκεδαστή Λοιπόν αυτοί οι κάποιοι Δεν γίνεται να τους χαϊδεύουμε εμεί ειρηνικά στο μάγουλο Να πεθαίνουμε Να μα σκοτώνουνε Αυτοί δεν είναι βία έτσι δεν είναι φίλε μου Αυτή δεν είναι βία hey! Δεν είναι βία αυτή τη λύση τους τη βρήκαν με τη βία Μας σκοτώνουνε Εμείς σαμαλάκες τα γυρνάμε και το άλλο το μάγουλο Γεια σου εθνικέ μου διασκεδαστή Say, yeah. me... Γεια σου παλαιγκάρι μου Και είσαι και προοδευτικούμπα τώρα Μεγάλη προοδευτικούμπα Πάντως εκείνο που έχει σημασία Είναι ότι αυτοί Αυτές τις ιδέες Και αυτά τα λόγια παλαμακίζει ο... Το πόπολο Είναι πόπολο τελικά Είναι πόπολο για πολλούς λόγους είναι πόπολο Σου σκοτώσαν τη μάνα, εσύ Τον πατέρα Εσύ δεν έχεις ε, δουλειά Το παιδί σου δεν έχει τον ήλιο μοίρα να σπουδάσει Φεύγει η μετανάστης Και εσύ πας και παλαμακίζεις Ό,τι στηρίζει αυτό το σύστημα Συμπολιτευόμενο ή αντιπολιτευό, αντιπολιτευό Συμπολιτευόμενο Ε όχι άλλη πλάκα πια Λοιπόν Τώρα είναι δυνατόν. Πήγαν χτε να πούμε: Κουκουέ, Νέλ, ΣΥΡΙΖΑ πήγαν και κάναν επανάσταση όξω από την ΕΡΤ. Δεν ήξερε κανένα, κανένα δεν ήξερε από αυτού τι γινόταν στην ΕΡΤ τόσα χρόνια. Όταν έγινε αυτή η ιστορία, είπαμε το εξή: Την ΕΡΤ δεν την κλείνει. Κατεβάζει την πόρτα, ξεβρωμίζει από μέσα όλο αυτό το συνδικαλιστικό πανηγύρι το οποίο διόριζε τόσα χρόνια και δισεκατομμύρια και συνεχίζει τη δουλειά. Είχαμε πει τότε. Λοιπόν δεν πετάς μαύρο, κάνεις αυτό Ποιος είχε τα Άντερ να το κάνει, κανένας Δεν ξέρει κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΚΟΚΟΕΚΙ, από τους Ανέλ. Και πήγαν χτες να παρευρεθούν Διότι εκεί καταλαβαίνεις ποιοτικές συναυλίες Κάμερες, τόνα τ' Δεν ξέρω αν με συλίβεις ε, όλο και κάτι ψηφαλάκια από καναμαλάκα θα, Αντιστασιακό θα τσιμπήσουμε πάλι Λοιπόν, μεγάλα, ας περάσουμε τώρα σε μια σοβαρή είδηση Έχουμε μετά από 33 χρόνια την πρώτη ομαδική απόλυση Η οποία έγινε χθες Και είναι γεγονός Το ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας Ενέκρινε την απόλυση 45 χαλιβουργών Από την Χαλιβουργία Ελλάδος Και έτσι κλείνει η μονάδα στον ασπρόπηγο Κατάλαβε, Δεν χρειάζεται καν να περάσει ως νόμο η απέτηση τη Τρόικας για τις ομαδικές απολύσεις Το έκαναν Έλληνες υποτακτικοί Καταλαβαίνεις τώρα Και τι λέγαμε χθες την είδηση Ότι αγοράζουν χάλιβα που δεν πληρεί Τις προδιαγραφές από την Ιταλία Κατάλαβες τι λέγαμε χθες Παρακαλώ Παντού είναι ρε φίλε μου και στην ΕΡΙΤ που τη λένε φασιστική και την ΕΡΤ όλα δικά τους τα θέματα. Λέγαμε λοιπόν να μείνουμε στους χαλιβουργούς. Εκεί πέρα δεν πρόκειται να πάει κανένας να κάνει μια ποιοτικά συναυλία, δεν πρόκειται να παρευρεθεί κανένας για τους 45 που τους πετάξαν στον δρόμο κλείνοντας τη χαλιβουργία Ελλάδος και αφήνοντας τους εργολάβους να αγοράζουν χάλιβα ε, χειρίς της ποιότητας που δεν πληρεί τις προδιαγραφές από την Ιταλία. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στο κράτος δικαίου. Τον Σάμαρο, Βενεζέλο, Κουρέλο και Βάλε. Yeah. Αυτά συμβαίνουν, αυτές είναι οι πραγματικές ειδήσει. Yeah. Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Yeah. Τα άλλα τώρα όλα, yeah. αν είναι φουσκωμένη η κελίτσα της κάθε τηλεπερσόνα yeah. και αν θα γίνει μανούλα και ποιοι δώσαν συγχαρητήρια στο ελληνοφανέ καρτούν yeah. και έτσι κι αλλιώς, oh. τα άλλα όλα είναι... Ε, πλασματική ζωή είναι ένα μάτριξ το οποίο ελάχιστη, ελάχιστη στην Ελλάδα έχουν πάρει χαμπάρι και το ανέχονται, το ανέχονται γιατί ακόμη δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς έρχεται λοιπόν προσέξτε τώρα προσέξτε ποιος δίνει σημασία έρχεται τσεκούρι, μαχαίρι στις συντάξεις του ΟΑΕ γιατί γιατί έφαγαν τα αποθηματικά του ταμείου οι τράπεζες για να σωθούν, ενώ η ενέργεια ασφαλισμένη του ΑΕ είναι αδύνατο να πληρώσουν κάθε μήνα τις εισφορές τους το καταλαβαίνετε, τα έφαγαν τα λεφτά παρασπροσέξτε το πήραν τα λεφτά από τους καρκινοπαθείς, 150 με 200 εκατομμύρια ευρώ, προσέξτε τα βάλαν στο πλεόνασμα και τα μοίρασαν όπως το λένε ως μας, στους απάτσι και στους άλλους, καταλαβαίνεις λοιπόν, από τους Μοίρασαν αυτό το επίδομα Και ο άλλος τώρα χαίρεται που πήρε το επίδομα Με το οποίο θα ζούσε Ή μπορεί και να σωνόταν ένας καρκινοπαθής Αυτή είναι η Ελλάδα μεγάλη Αυτός είναι ο λαγός Κατάλαβες Οπότε λοιπόν ποιος να ενδιαφερθεί Για το μαχαίρι των συντάξεων Στον ΟΑΕ Επειδή έφαγαν, τάφαγαν, έφαγαν Έσκασαν τον άμπακο, δεν χορταίνουν πια Κατάλαβες Τα πήραν λέει να σωθούν οι τράπεζες και είπαμε τραπεζική δημοκρατία, δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχει πια ελληνική δημοκρατία, θα υπάρχει τραπεζική δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ μου, δεν δίνει σημασία καμιά αντιπολίτευση, διότι δεν υπάρχουν ποιοτικές συναυλίε και κάγγελα να μπούμε καβάλα. 79% αύξηση για τις υπηρεσίες κοινή ωφελία που πληρώνουμε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ η αύξηση ξεκινάει τον άλλο μήνα τον Ιούλιο και είναι μνημονιακή υποχρεώση η οποία πρέπει να περάσει με νόμο φυσικά μέχρι το τέλος Ιουνίου κατάλαβες τράβαρε χόρεψε κάνε μια ποιοτική συναυλία με την παντάνα σου είναι καινούριο σφάξιμο και καλά εσύ μπορεί να τάχεις ως βολεμένο πράγμα του συστήματος συμπολιτευόμενο ή αντιπολιτευόμενο συμπολιτευόμενο υποτίθεται ότι εκπροσωπείς μια μερίδα λαού Κάλα τη διάλο αυτή η μερίδα λαού που εκπροσω... εκπροσωπείς Τόσα λεφτά έχει να τα πληρώνει όλα, όλες αυτές τις αυξήσεις Φόρους το ένα τ' άλλο Σε παρακαλώ πάρα πολύ Μουσική Κάνε μας μια ποιοτικά συναυλία δικαιού. μου Τι έχουμε τώρα Σοβαρή είδηση. 400 ευρώ το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα το μήνα για μια τετραεμελή οικογένεια. Θυμόσαστε τι λέγαμε το επίδομα οικογενειακής φτώχειας πως το λέγαμε. Μπαίνει σε εφαρμογή το Σεπτέμβριο. Τετραμελή οικογένεια με 400, τετραμελής οικογένεια να ζήσει με 400 ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι πιλωτικά, το λέγαμε πριν ένα-δυο μήνες το επίδομα φτώχειας. Αρχικά θα μπει σε δύο δήμου, αλλά το μνημόνιο το οποίο έχουν υπογράψει το επιβάλλει σε εθνικό επίπεδο για το 2015 ορίστε Μουσική Μουσική κατάλαβες μεγάλε Μουσική πάλι εδώ μιλάμε για τη φιλανθρωπία εδώ μιλάμε για τη φιλανθρωπία του κράτους δηλαδή εσύ τώρα έχεις τετραμελή οικογένεια πεινάει, δεν έχεις τον μοίρα, δεν έχει αύριο και με τα 400 ευρώ που θα είναι το επίδομα φτώχειας το οποίο όπως είπαμε θα μπει σε εθνικό επίπεδο από το 2015, θα ζήσεις Θα ζήσει. Και ο Στουρνάρας θα συνεχίσει με τα σούση του, και ο Άδωνη να σε δουλεύει, και ο Σαμαρά στην Ελούντα. Εντάξει δεν ήταν στην Ελούντα ο Σαμαράς ο άλλο ήταν. Θα εμβαπτίζονται στην κολυβήθρα τη Ελούντα, πουλώντα σου πατριωτηλίκη. Λοιπόν, εδώ έχουμε. έχουμε Ξέρει στην Ελλάδα, άμα αρχίσει και λες κάτι, σε κάνουν υπουργό. Πάρε παράδειγμα ε, την κυρία Βούλτεψη, τώρα είναι υπουργό παρά τον πρωθυπουργό και η πρώτη τη δήλωση, ακούστε τώρα τη δήλωση, με τι ομαδικέ απολύσει μπορεί να σωθεί μια επιχείρηση. Προσέξτε. Μιλάει πάντα για τον ιδιωτικό τομέα Σχετίζονται λέει με την ικανότητα μιας επιχείρησης να υπάρχει ή να μην υπάρχει Το θέμα είναι απλό κυρία βούλτευση Επειδή είστε έξυπνο κορίτσι λέμε τώρα Λοιπόν η επιχείρηση κράτος από το 2009 δεν επιτώχευσε Για δεν απολύεται τα 5 εκατομμύρια δημόσιου υπάλληλους Είναι να υπάρχει να μην... η ικανότητα δεν μας είπες Ποια είναι η ικανότητα αυτού του κράτου επιχείρησης Να δανείζετε. Να τρώνε τον άμπακο ή η και να πληρώνει ένα στράτευμα για να σε κάνουνε σε ένα υπουργό, υπουργό παρά το πρωθυπουργό Κι όμως κυρία μου κύριε και κυριέ μου Αυτά ακούμε αυτά ακούμε Και υποτίθεται Ότι αυτοί οι άνθρωποι Όχι απλώς είναι σοβαροί είναι, Όχι υποτίθεται Αυτοί είναι οι άνθρωποι της κοινωνίας Αυτούς τρέχετε και παλαμακίζετε Κατάλαβες Απολύστε τους λέει ομαδικά η κυρία Βούλτεψη Χέστηκε κυρία Βούλτεψη χρόνια βολεμένη στο κόλπο του συστήματος κρατικοδίετη φάτε πιείτε οραδέρφια λοιπόν και μας λέει αυτά που μας λέει <Κι> καλά κάνει και μας τα λέει <Κι> λέγαμε λοιπόν πριν από την κυρία πώ τη λένε και αυτή βούλτεψη για τα 400 ευρώ εγγυημένο επίδομα φτώχεια οπότε μεγάλε όπως καταλαβαίνεις η κατάσταση φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι μια από τα ίδια όπως μας λένε και τα παπαγαλάκια της αντιπολίτευσης της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης που δεν τους συλλαμβάνει κανένας με τη μαστούρα που πουλάνε διότι πουλάνε μαστούρα καθημερινά μαστούρα πουλάνε λοιπόν, κανείς δεν τους συλλαμβάνει αρχίζει και φαίνεται η κατάσταση όχι αρχίζει και φαίνεται δεν είναι μια από τα ίδια είναι χειρότερα. Είναι είναι η αρχή του τέλους Η Ελλάδα λοιπόν, μέσα σε όλα, το 2, από το 2015 χάνει και την εθνική ενέργεια. Μπαίνει στην ευρω... ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας με την Ιταλία, Σλοβενία και τη Γαλλία. Όχι, θα κάτσουμε να σκάσουμε. Όχι, θα κάτσουμε να σκάσουμε. Οπότε λοιπόν, μεγάλε, όταν έχει τέτοια μυαλά που σε κυβερνάνε και φτάνει στην Ελλάδα η οποία έχει ένα από τα άλλα χρυσάφια που έχει λέγεται ελαιόλαδο την φτάνει τέταρτη στην εξαγωγή ελαιολάδου στην Ιαπωνία και σε περνάει η Τουρκία η οποία έχει το ένα τρίτο παραγωγής λαδιού από την Ελλάδα καταλαβαίνεις μίλαγα προχθές με έναν ελαιοπαραγωγό πως πήγερε μεγάλη, αχ δεν πουλήσαμε του ζητάνε τζάπα το λάδι γιατί το ζητάνε τζάπα αν το πάρουν λέει να το ραφινάρουνε το παίρνουν στην Ιταλία, το ραφινάρουν το λάδι και μας το γυρνάνε εδώ πέρα να πούμε και το πουλάνε σε 2-3-5 φορές πάνω. και γιατί του λέτε δεν κάνετε εσείς ένα εργοστάσιο ραφιναρίσματος Ποιο να κάνει μου λέει εργοστάσιο ραφιναρίσματος ποιοι να κάνουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ποιοι τους, τους, γδέρουν, τους παίρνουν το λάδι τσάπα και το, το ίδιο λάδι ραφιναρισμένο χάλεβε τώρα τι, τι, τι κόλπα κάνουν εκεί στην Ιταλία στο φέρνουν μέσα και στο παρθένο Στο πουλάνε έξτρο, έξτρα αγνό παρθένο το λάδι, το λάδι Το ελληνικό λάδι Κατάλαβες αυτή είναι Δεν μπορούν να κάνουν ούτε ενεργοστάσιο Ραφιναρίσματος Και η πλάκα ποια είναι ότι πρέπει να ψάξουμε Να δούμε Μήπως υπογράψαν εδώ οι υποτακτικοί Ότι απαγορεύεται στην Ελλάδα με νόμο τη ΕΕ να υπάρχει τέτοιο εργοστάσιο και να υπάρχει μόνο στην Ιταλία ή στην Ισπανία ή στο Τουμπουκτού. Διότι παίζει και αυτό, όπω καταλαβαίνει. Παίζει και αυτό. Κατά τα άλλα, τα παπαγαλάκια, όλα αυτά του, τα αθύρματα του συστήματο πανηγυρίζουν, λέει, γιατί θα έρθουν φέτο στην Ελλάδα να χέσουν 18 εκατομμύρια τουρίστε. Και τι έγινε, Νε Μεγάλε. Και τι έγινε. Γιατί πανηγύει, ακριβώ πανηγυρίζει για την καταστροφή που υφίσταται ε, το οικοσύστημα γιατί ακριβώς πανηγυρίζεις γιατί ακριβώς πανηγυρίζεις αντί λοιπόν να για αυτά που συμβαίνουν με το λάδι με τις εξαγωγές φοροκυπευτικών και άλλα για, με την εξαφάνιση πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής από τον αγροτικό έως οποιονδήποτε θέλει στομέα κάθεσε και πουλάς μαστούρα μεγάλε και δεν σε συλλαμβάνει κανένας για αυτή τη μαστούρα. Με... Κανένας δεν σε συλλαμβάνει για αυτή τη μαστούρα. Με... Ε, λοιπόν, μίλησαν οι δικαστέ στην Ελλάδα, άντε ρε, παιδιά, μίλησαν, επιτέλους μίλησαν για την μη τήρηση των δικαστικών αποφάσεων από την εκθελεστική εξουσία, αλλά και για τον εκβιασμό του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο διαμήνυσε. Ακούστε τώρα ότι αν οι δικαστικές αποφάσεις κρίνουν αντισυνταγματικές περικοπές επαγγελματικών ομάδων και συνταξιούχων, τότε η κυβέρνηση θα επιβάλλει προς φορολογικά μετά. Ακούτε πως εκβιάζουν τους δικαστές. Ακούτε. Αυτό τώρα είναι ο καθαρά εκβιασμός. Είναι βία. Εθνική διασκεδαστή αυτό είναι βία. Είναι βία. Θα... Του λέει του δικαστή ή παίρνει στην απόφαση που θέλουμε εμείς ω ε, με τα μίσταρνα όργανά μας στο Υπουργείο Οικονομικών ή θα βάλουμε καινούρια μέτρα στο λαό ποιο λαό βάλτε ρε καινούρια μέτρα τι άλλα μέτρα να του βάλεις στο λαγού του έρμου αυτό δεν είναι βία μεγάλε αυτό είναι ε, κοινωνική δικαιοσύνη θα έλεγα ε. εσύ τι λες ε. τι λες εσύ όπως κοινωνική δικαιοσύνη ελληνούμπα μου, είναι η... Η... Η είδηση ότι χτες το πρωί ένας 60χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας στις γραμμές του τρένου στην Ομόνια <Το> θα ήταν ερωτευμένος κατά τους φασίστες φασίστες Γορίδη και Γεωργιάδη οπότε ο 60χρονος μας άφησε και αυτός και στην Ομόνια εκεί στο ηλεκτρικό λοιπόν και έπεσε και από το με αυτό το Πάντα μας συγκλωδίζει μια αυτοκτονία ενός συνανθρώπου Και φυσικά για αυτά τα εγκλήματα όπως λέμε και ξαναλέμε και θα γίνουμε κουραστικοί Δεν πρόκειται να δικαστεί κανένας daughter, death, Λοιπόν πήγαινα Σαουδάραβας στο... Σαουδάραβας προσέξτε τώρα στο Ηράκλειο Στην Κρήτη κάτω Φραγκάντος ο άνθρωπος και πήγε τα παιδιά του εκεί την κουστοδία να παίξουν σε ένα παιδότοπο και έδωσε διαταγή στα security εκεί που είχε και τα λοιπά να φύγουν τα ελληνόπουλα για να παίξουν τα δικά του παιδιά Γιατί, και γύρω γύρω να πούμε ήταν τα γορίλας οι σωματοφύλακες με αυτόματα όπλα οι είδες, λοιπόν μεγάλε. ή τα κολλητάρια του Σαμαρά οι τουρίστες ε, φέρονται ανάλογα και στο ναπικιοκρατικό πληθυσμό στην Ελλάδα Ήρθε ο Σαουδάραβας τώρα και διώξε τα Ελληνόπουλα από την παιδική χαρά. Μπορεί να του βρώμαγαν κιόλα τα Ελληνόπουλα, καταλαβαίνει. Για να παίξουν τα δικά του παιδιά, τα οποία γύρω-γύρω γύρα, τα φύλαγαν σωματοφύλακες με αυτόματα. Είναι το σαν σεξ story αυτό του Σαμαρά. Και βέβαια θυμάμαι, θυμάμαι πριν χρόνια κάποιου κριτικού γιατί για την Κρήτη μιλάμε, στη Σούδα όπου τόλμησαν κάποιοι Αμερικάνοι να πειράξουν μια κριτικοπούλα. και έγινε το έλα να δεις έγινε σου λέω το έλα να δεις δεν τη θυμάσαι αυτή την ιστορία εσύ μετά ήρθε το Παϊσόκ. έγινε δημοκρατικά ούλη η Κρήτη και οι Αμερικάνοι ήταν φίλοι μας μας πίδαγαν κανονικά όπως μας πιδάνε μέχρι σήμερα άλλες εποχές ο Σαουδάραβας στην Κρήτη θα είχε γίνει φιλέτο και καλώς θα είχε γίνει φιλέτο Διότι εμείς δεν είμαστε σαν τον εθνικό διασκεδαστή Ειρηνίστε oh, Τώρα όμως βάλαν την ουρά στα σκέλια Τα ελληνόπουλα, οι μανάδες, οι πατεράδες Τι ήταν εκεί και πήγαν σπίτι τους και τους λέει με ποιον να τα βάλεις Με το Σαουδάραβα του Σαμαρά Δεν γίνεται, Θα μας φάνε εδώ λάχανο Ακούστε τώρα πως μας πλασάρουνε... Πως μας πλασάρουνε... Αυτό που θέλουν να μας πλασάρουνε... Οι κυβερνώντε. Η Τράπεζα Ελλάδος έβγαλε βιβλίο... Ναι, τρέχα να τα αγοράσει Γιατί το, στο βιβλίο γράφει... Για το χρονικό της κρίσης στην Ελλάδα... Ανάμεσα στα άλλα λοιπόν... Χωρίς ίχνος τσίπας... Θα μου πεις ποιος από είχε τσίπα στη ζωή του ή έχει... Γράφουν... Προσέξτε τι γράφουνε ελινάρες. Γράφουν το εξή. Ορίστε, παρακαλώ <Τοβίου> <Τοβίου> Ναι, ναι, <Τοβίου> ναι, ναι, ναι. <Τοβίου> <Τοβίου> <Τοβίου> Γεια σας Τι θα κάνουμε με τους Σαουδάραβες Ξέρω εγώ τι να κάνουμε με τους Σαουδάραβες Ό,τι κάναμε και με τους... Με του ε, Σαμαροβενιζέλους ότι θα, θα κάνουμε στο Θα σκέψουμε και θα απλώσουμε τον τροφαντό ποπό μα να μα τον πιάσουν. Αυτό θα κάνουμε, αλεύρι. <ΣΣΣ> Άκου τώρα, σε παρακαλώ πάρα Στο βιβλίο λοιπόν αυτό τη τράπεζα, χωρί τσίπα ξεδιάντροπα, γράφουν το εξή. Ότι μετέφεραν μεσέ 130, με αφάξει τα αεροπλάνα, τα Χέρκουλε, μωρέ, τα στρατιωτικά, δισεκατομμύρια μετρητά για να έχουν ρευστότητα τα ATM. Κατάλαβες μεγάλε Φυσικά αυτά τα λεφτά Δεν τα έπαιρναν δεν, δεν είχαν αντίκρισμα πουθενά Αυτά ήταν ξέπλυμα μαύρου χρήματος Καταλαβαίνεις λοιπόν Ότι την αλήθεια στη λένε Αλλά στη λένε μισή Και εσύ κάθεσαι και θαμάζεις και λε πόπο! Πω, πω η δεστησία, Η τράπεζα για να έχω εγώ να, πούμε, να πηγαίνω στο σουπιμά και Να αγοράζω τα τρόφιμα Να παίρνω λιπτά από το ETM Αυτό λοιπόν είναι ξέπλυμα μαύρου ευρωπαϊκού και όχι μόνο χρήματος τα καρτέλ όλου του κόσμου ξέπλυναν δισεκατομμύρια εκτός των άλλων που κονόμησαν από την Ελλάδα ξέπλυναν και δισεκατομμύρια με την ανοχή των υποτιθέμενων Ελλήνων πατριωτών λοιπόν αυτό αυτό λοιπόν, αυτό, λοιπόν είναι η πραγματικότητα μετά, μετά πρόσεξε πρόσεξε μας λένε ότι οι, οι τράπεζες Οι τράπεζες Μισό λεπτάκι Παρακαλώ Ο Τόνη θα έκανα πολλά Αλλά δεν έχω Ναι δεν είναι μόνο Ιντερνε Μόνο Μέσο Ιντερνε Ναι να είσαι καλά Ναι να καλά καλημέρα Ναι είπαμε μόνο Μέσο Ιντερνε 2 ακουγόμαστε Λοιπόν Και το ερώτημα είναι ένα τώρα Αφού ξεπλέναν χρήμα Πρόσεξε γιατί ήθελα να σε σκοτώσουν Γιατί Μεγάλε τα θέλουν όλα δικά του. Αφού ξέπλαιναν που ξέπλαιναν χρήμα Μπορούσαν από αυτό το χρήμα να σώσουν τις τράπεζες και να σε αφήσουν να έχεις τη δουλίτσα σου Αλλά όχι δεν το θέλανε αυτό Εκείνο που θέλανε ήταν να πάρουν και τα δικά σου Για να είσαι ελεγχόμενος Για να πεθαίνεις Ελεγχόμενος πέρα για πέρα Όταν, όταν λέμε θα το καταλάβεις αυτό Θα είμαστε παρέα εκεί κάπου απάνω στα σύννεφα Και θα παίζουμε σύννεφο -πόλεμο. Λοιπόν, έχουμε ένα νόμο από το 1950, ο οποίος ε, νόμος ε, ισχύει για ποινική δίωξη για τους καταχραστές δημοσίου χρήματος. Ισχύει από το 1950. Ε, λοιπόν, αυτή την εποχή, μεγάλε, πάνε να περάσουν νόμο για να τον καταργήσουν. Να καταργήσουν τη δίωξη, την ποινική δίωξη για... Ε, πως το είπαμε για καταχραστές δημοσίου χρήματος κατάλαβες μεγάλε ήξεραν τι έκαναν τα παιδιά που τρώγανε και πίνανε και ξέρουν και ακόμη και σήμερα πολύ καλά τι κάνουν oh, way, yeah. το νομικό συμβούλιο του κράτους έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με την προωθούμενη κατάργηση του νόμου περί καταχραστών δημοσίου Ποιο να το ακούσει το νομικό συμβούλιο του κράτου. όλα για βιτρή τα έχουμε πια το Σύνταγμα, το Νομικό Συμβούλιο τη Δικαιοσύνη, yeah. την Υγεία oh. λέμε ότι έχουμε και νοσοκομεία ναι εκεί είναι μπαίνεις ζωντανός βγαίνεις πεθαμένος Πάνε λοιπόν αγαπητέ μου να καταργήσουν το νόμο σχετικά με τους καταχραστές περί καταχραστών δημοσίου χρήματος και φαντάζομαι φαντάζομαι τώρα ότι όπω και εγώ έτσι και εσύ ξέρεις Πάρα πολλούς από δάχτους Πάρα πολλούς από δάχτους Θα μου πεις ποτέ δεν ε, Τους εκδίωξαν ε, Ποινικά, ποτέ δεν έγινε το ένα Ποτέ δεν έγινε το άλλο Αλλά ο νόμος υπήρχε όμως Σου λέει μία στο εκατομμύριο Κάτσε να, το, να τον καταργήσουμε Και τον νόμο για να είμαστε σίγουροι ε, ε, ε. Κυρία μου και κυρία μου Φτάνοντας στο τέλος Ανοίξτε τα λαπτοπάκια σας Γιατί όπως είπαμε από τον αέρα δεν ακουγόμαστε για να ακούσουμε παρέα ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του Στελάρα το οποίο δεν βγήκε ποτέ σε δίσκο και να σας το αφιερώσουμε με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη Αξίζει τον κόπο, ανοίξτε τα λαπτοπάκια σας στον ήχο διότι δεν θα το ακούσετε από αλλού πουθενά Συγγωρείτε, όμως εγώ κι ας μ' έχει βλάψει Mm-hmm. κλείεται ακυκλοφόρητο δεν βγήκε και ποτέ σε δίσκο για κάποιο λόγο τελος πάντων αλλά Στελάρας είναι ένας και μοναδικός και θα είναι στον αιώνα τον Άπατα όσο και αν θέλουν κάποιοι να μας πλασάρουν τούτη εδώ την αλοφροσύνη που λέγεται ελληνικό τραγούδι τα τελευταία χρόνια όχι όχι μόνο δηλαδή κυρίες μου και κύριοι Αγαπημένοι φίλοι όπου κι αν είσαστε, Στη Μακεδονία Στη Πελοπόννησο, στη Θράκη Στα νησιά στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο, Στην Κρήτη Και στο εξωτερικό για σου βιβλίο εκεί στην Αγγλία Λοιπόν ε, αυτά ήταν για σήμερα Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή Αλλά και για τις παρατηρήσεις Να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντε πολύ καλά για και χαρά σας. 1,5 fm ste